Άμα μου βρει τι πολίτευμα έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή με επικυβερνήσεως Τσίπρα κερδίσεις δύο τολούμπες. Είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ε, καλά βέβαια. Ναι, τι για παίζουν το ε. πολίτευμα. Είναι πολύ διαφορετικό και από τους σοσιαλιστές και από τους δεξιούς και τα λοιπά. Αυτό είναι διαφορετικό. Δημοκρατία της αριστεράς, θα πω έτσι απλά. Όχι, λάθος. Κομμουνιστία έχουμε βρε πρέμα... Κομμουνιστία! Τι έχουμε, Κομμουνιστία! Δηλαδή είναι και ο κομμουνισμό και η νηστία, ρε. Όχι, π... π... βέβαια, ακριβώς; δεν το έχει πάρει Τα δυο χειρότερα, το φοβόμουνα. φοβόμουν. Θα, θα πάνε. Όταν έφερα τον νόμο το 2005, μου λέει: Κυρία Γιαχμάτο, εσεί στη σεξουαλική παρενόχληση τον νόμο τώρα που εσπιράζει τι γυναίκε. Λέω: Κάνει λάθο. Εγώ τον έφερα για μένα. Διότι <laughs> η σεξουαλική παρενόχληση, κυρία Τσαπανίδου, για να το ξέρουμε, γίνεται και στου άντρε. Ο Γιακουμάτο είπε ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση, δε φίλε. Του την πέφτουν, παιδί μου, όλη την ώρα πάνε του το ματσακονιάζουνε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Πότε του πιάνε τον κόλα και σα ξέρει, ρε παιδιά, να πούμε. Του τον πιάνε όλη την ώρα. Πεδί μου, είναι τόσο ο θ Που δεν μπορείς να κρατηθείς από τον κόλο του για να μην τον τσιμπήσεις. Μην μιλήσου για τις ταγκοματιές και τα σημάδια που έχει απάνω. Και στη βουλή μέσα, μην νομίζεις, και στη βουλή, ε. σηκώνεται εκεί να μιλήσει από κάτω, τσούπτ, πιάνει τον κόλο εκεί η βούλτεψη και άλλε Νέλα, αγάπη. Αγάπη. Ο Γιακουμάτο συμπεριλαμβάνει όλε οι γυναίκε ότι την πέθανε. Εγώ πάντω δεν το την έπεσα. Το δηλώνω. Δεν έρθει να μους δει και τα ρέστα. Δεν έτυχε να μου δει στο δρόμο σου, γι' αυτό. Αν συναντήσει Γιακουμάτο <στονίκομαι> στο διάβα σου, δεν κρατιέσαι εύκολα. Και όχι μόνο γυναίκε και άντρες, Εγώ μια φορά από τον είδα κρατιόμανε. Έλεγε Παναγιά μου, τη βρήκα, Παναγιά μου, τη βρήκα, ε! Παιδί μου ήθελαν να βουτήξουν στην κοιλίτσα του μέσα. Α, σχοδιά. Θα μπορούσαμε να με τον Αποστόλη. Ο Αποστόλη. Μεγάλη μου τιμή. Λογικό. Ευτυχώ που το αναγνωρίζει. Πρέπει να σου κάνω ρωτική εξομολόγηση. Ωραία. Α, λογικό. Κάτι καθημερινό. Εμένα μου συμβαίνει τακτικά. Υποφέρουμε λοιπόν, να σου αλήθεια δε και εγώ και ο Ιακουμάτο. Άντε, πες και εσύ. Είναι αυτό είπα. Τι άλλο θα σας πω. Ότι θα μου ρωτική εξομολόγηση πρέπει γιατί... να μου την κάνει κιόλα. παθολογική. Εντάξει, αυτό δεν έχει με το κουτάκι, με το λάτεξ στο το χέρι. Έλα ρε αυτό το γαλαμούκι που έλεγε για τους Στατάρους για την Ουκρανία. Μπάρχει είναι Σταλινικός, φλερτάρει με τον Σταλιν, Τώρα. Ο καλά Θεμιός καταδικάστηκε του Χρυσαβγίτε και όλο αυτό το Χίτλερ που έκανε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά το δικό σου δεν τα πήγε και πολύ καλά στη σύγχρονη ιστορία. Δεν ξέρω τι έχει να πει εσύ και μην τον καλύψει επειδή είναι φίλο. Σου είπαν εγώ είδα ένα πολύ φλερτάρισμα με τον Στάλιν. Ιδέα σου, μάλλον είναι. Δεν καθόλου ιδέα. Η ιδέα σου είναι κανένα φλερτάρισμα με κανέναν Στάλιν. Okay. Δεν το ξέρει καν, φαντάσου. Ποιο? Αυτό, ένα μηδέν. Η καλύτερη αλλά και η μεγαλύτερη κολοτούμπα έγινε χθε με τον ΤΑΠ Δυστυχώς δεν ήτανε ΠΑΤ Ήταν ήτανε ΤΑΠ και δεν έχουμε βάλει με χιτήρι Γραμμένο από αόρατο μετρονόμο ΠΑΤ, ΠΑΤ, ΠΑΤ Ποιος θα βρει την κρυμμένη ανάφλεξη, θυλάζω το σύμπαν ΠΑΤ, ΠΑΤ, ΠΑΤ Η μεγαλύτερη και καλύτερη κολοτούμπα έγινε χθε με τον ΤΑΠ ΤΑΠ, ΤΑΠ, Αχ. Περιπαθεί γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Κατάλαβα. Έλα, γιατί όμω κολοτούμπα. Γιατί πριν από δύο χρόνια λέγαμε όχι, τρία και τώρα λέμε ναι. Η κολοτούμπα δεν ήταν αυτό. Η κολοτούμπα έχει από την αρχή. Άπαξ έγινε η πρώτη κολοτούμπα, μετά όλα επιτρέπονται. Εντάξει, έλαγε. Φίλε, για αυτό τον ΕΠΑΜ. Μην τι ήθελα που άκουσα εδώ πέρα. Η πολιτική κατάσταση δεν <συσίλει> είναι τώρα. Να μα πει το ΕΠΑΜ με ποιον συναντιότανε όταν ο Τσίπρα ήταν αντιπολίτευση και τι έλεγε τότε. Γιατί ξέρω εγώ έχουμε και λίγο μήμη εκεί πέρα. Δεν έχουμε χάσει τελείω όλοι. Την εντολή, η άθυμη που την περιέφερε. Με ποιου είχε συναντηθεί. Δεν είχε συναντηθεί και με τον Καζάκη. Α, τόσο χαμηλά <συσίλει> είχε πέσει. Ε, με, δ, δ, δ, δεν είχε πέσει. <συσίλει> ε, εδώ είχε βάει με τι ΓΕΣΕ. Πόσο λένε το γιαουρτά αυτό να είναι. Α και εκεί τα ξεχνάμε <συσίλει> αυτά. Σεπτέμβρη είχαν ανοίξει συζήτηση το ΕΠΑΜ για το μέλλον της αριστεράς και έχει καλέσει και το ΣΥΡΙΖΑ. Η κομμωδία στα καλύτερα της. Αν έχεις έξι παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα τι μοιράζει, πίτσες βιλγαριάς. Μπλε. Προχθέ τη Δευτέρα κατάφερα να δω περισσότερο το προσωπικό σου στην τηλεόραση. Μα τι τεκνό είσαι εσύ ρε παιδί μου, γιατί δεν βγάζει τη μάσκα να σε θα Σε ρωτευτεί όλη η Ελλάδα. Είμαι τεκνόη. Χόρια η φωνή σου, ε. Θα αγαπώ πολύ, πολύ. φωνή και εγώ δύσκολο να Πολλά φυλάκια αποκαλυσαίοι, αγάπητο. Άντε, για. Yeah. Ελένη Λουκά είναι χριστόφι. Έλα, Μωρή Λουκά, τι θε. δεν τρέπεσε να Μωρή. Τώρα το θυμήτηκε να μα πει στου Ανέστη. Δεν τρέπεσε να πιάνει, πιάνει τα Γενικά σου όργανα βρέσει η φωτογράφηση με το κόκκινο φόρεμα. Και πώ θα τα, τα πιάσω, παιδί μου! Σου, πόλε, με μηχή. την πιάστρα που πιάνουμε τα κρέατα ό, ό, ό, όταν <σομή> τα ψήνουμε στο φούρνο, <σομή> με τα χέρια θα τα πιάσει! Πόλεμη του σατανά! Είσαι το όργανο του διαβόλου! Ντροπή σου! Κιλα δίσιατη φωτογράφηση Φωτή. με το φόρεμα σε πείραξη που τα πιάνω. Και δεν τρέπεισα να πιάνει το γεννητικό σου όργανο! βρε Γιατί παιδί μου αν τραπό! Βρε, δεν τρέπεσαι εσύ φωτογράφουσα σαν γυναίκα Ντυμμένη στα κόκκινα να, να πιάνει. Ντυμμένο, όχι ντυμμένη, σε παρακαλώ. Να πιάνει, βρε, το γεννητικό σου όργανο. Ωραία, Μωρή Λουκά. Αν έπιανα λουνού όργανο, θα ήταν εντάξει. δεν τρέπεσαι, βρε, δεν τρέπεσαι. Πε μου, δεν τρέπεσαι. Ντρέπομαι. Α, που το λε. Εντάξει, τέλο. Παπ, πα, γεια σα. Ξεμπερδεύουμε σένα με μια απλή λέξη. Έλα, γεια. Για δώσε. Θα βάλει τι δηλώσει, τι προεκλογικέ του Τσίπρα, τι πρώτε και θα βάλει την που έχει ακούσει εσύ. Εγώ δεν έχω Μ... ακούσει την Ναι, Ναι, ναι. <laughs> Με την Αγγλικού που λέει σε Μεγάλο Μαδούρα. <μπά> συνεχίζει, συνεχίζει μετά ο Καμπαραντή που σου λέει Με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Συνεχίζουμε τον άλλο το Χρυσοβγήτη που σου λέει Είστε Γαμμένα Όντα. Και μόλι λέει Κατάργηση του Μνημονίου, όπω ήρθε κτλ. Βάζει, θα έχει <μπά> το Τελικά μπορεί να με έχουν βρει Πρώτο, παροχή δωρεάν ρεύματο σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της στόχιας. Είσαι μεγάλος μαλάκας εσύ αγόρι μου. Είσαι πολύ μεγάλος μαλάκας. Δεύτερον, πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης Σε 300.000 άπορε οικογένειε. εμένα μου κάνει Τρίτον, δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, δραστική μείωση συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα.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 Μια άκρο σεξουαλική παραγγελία για Παρασκευή θέλω. Να λέει ο Σαμαρά για την πιτσαρία που είχε στην Αμερική. Ναι. Να βγαίνει τώρα να λέει: Ξέρω εγώ θέλω τρία κομμάτια πίτσα και τέτοια. Μετά να το γυρίζει σε που. Ξέρω εγώ θέλω που. και τέτοια. Και να τη λέει: Αυτή τη μα. που σε βγάλει μετά. Το πρωινό σεξ έξι είναι το καλύτερο. Οφείλω να σα πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για δύο χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Γιατί μιλάτε σε όρου πιάτσα. <εφ> αν έχεις έξι παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, ναι, ναι. θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα, θα τους περισσεύει. Ừ, ώρα είναι το το 6 Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Μέχρι τα 26 μου, το έκανα. The <Δεζα φίκα> Έλα, Μοριχενάτη. Έλα, καλέ. Αφιέρωση. Δώσε. Θα βάλει σποτ πουρία από τα μέτρα τα καινούργια που παίρνουν και εμβόλυμα ανάμεσα αυτό το χειριεϊ που έκανε αυτή από το πεδίο... από το Υπουργείο Παιδείας με τότε, ρε, ρε, ρε, ρε, ρε. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει αύξηση 5 λεπτών αναλύτρω στην αμμόλυτη βενζίνη. Ο προ... Ναι. Αύξηση στον ειδικό φόρο στα τσιγάρα από 20 λεπτά έως 1 ευρώ. Ναι. Ενώ αυξήσεις θα υπάρξουν στο ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας <σομίου> Και στα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων Ο προ... <σομίου> ναι. Νέος φόρος σχεδιάζεται για τις εταιρείες συντροπητικής τηλεόρασης Και για τα τυχερά παιχνίδια Ο <σομίου> προ... <σομίου> Ναι. <σομίου> Παραγγελιά, το μπούμ της οικονομίας με τη Μαλάμου. Ποια Μαλάμου, το για... Ναι ρε. Έχουμε πει επίσης ότι και το ασφαλιστικό ε, θα έχει ελαφρύνσεις για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όπω επίσης έχουμε δηλώσει και έχουμε πει ότι αν συνεχίσει η οικονομία μας να δείχνει θετικούς δείχτες και να γίνει ένα μεγάλο μπούμ. Μαλάμου με τη φούρια σου παρά τα κουμπούρια σου τα... Παρα... Boom. Bam -boom. boom, boom, boom, -bam boom. Boom, -s -s boom. Boom, Boom, boom. boom. Boom, Boom, get Hey Tell me, nah, me This time for Africa. <laughs> Το πυράλ θα πάει 20% πάνω, όπως συμπήρες, Δεν ένα ζήτημα κι αυτό. Α, δεν το ξέρω, μην πάρει ο εισαγωγίας που πάμε μόνο. Ναι, και βάλ το σαν αφιέρωση, έτσι θα το θυμήθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ε, είναι η παισθενεσογική, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτιά που μπάζετε και ιστορία στον Ανταλό Εγώ, εγώ. Τον ονομάς σου δώσουμε. Τζέννη Τζένι Μπότσι. Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλο πάντων. Είμαι ο εισαγωγέα του Μπειράλ. Α, ωραία, τι κάνει, φίλε Κώστα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλει να μου το σπούλε και να μαγκίναμε τα Μπειράλ, α πούμε και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχει, το ναύσι κτίριο, τι να κάνουμε τώρα, φίλε εισαγωγέα. Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλει εκεί τον Μπειράλ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... Και τέλο πάντων, γιατί δεν το κάνουμε, επειδή μα το λε εσύ. Να, χέστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλά έτσι, ποιο μιλά τώρα, ξέρει. Στον εισαγωγέα του πυράλ. Φίλε Μπειράλ. Κανόν... Θα τον γνωρίσω, είναι ωραίο τύπο. Δεν καταλαβα. Ποιος? Ο εισαγωγέας του πυράλ, θέλω να σου κάνω κονέ Ο εισαγωγέας του πυράλ Α δεν το ξέρεις Τίξε ποιος είναι Ποιος είναι Λοιπόν λίγα με τον πυράλ για να μην έχουμε τράβαλα εντάξει Όπα, φιλαράκο δεν το πας καλά Ακούω λίγο να σου πω Κατή, Θα σου τραβήξω έκον... τα μαλλιά τρίχα τρίχα να Κακιασμένη Καλα κανόν, κανόνισε να πούμε Κανόνισε Να να κατουρίσουμε στον πυράλ σου Δίνω και ριμπάστη Το τα κάνει όλα αυτά Τι Ούτε για μακρόνισο. Θέλω να βάλετε τη μακρόνισο. να βάλετε στην παρθυνή με το καζακίδι του Πεθαγόρα. Αντίκριστα μακρόνισα στο νάβι τη γένεια μου. Πω ήταν τη ζυμώνισσα, αδέρφημο φωνιάζε μου. Έλεγε το κύμα πέρα από το λαυρίο. Όλα όσα είναι το θύμα θα το πείτε αύριο. για την παρασκευή είναι εύκολο. Ναι. Να όλες τις του ότι για για το για το Αντί δηλαδή, η νέα δημοκρατία τουλάχιστον Για δεν το βλέπω για πολύ ακόμα. Να αναλάβει την ηγεσία αυτή τη και να μπείτε εσεί μπροστά! Επιτρέψατε με την αδράνειά σα που Δείξατε και σήμερα Επιτρέψατε να έρθει αυτός ο νόμος εδώ σήμερα Είναι τεράστιες οι ευθύνες σας Λοιπόν για να τελειώσει το παραμύθι Ο λαϊκός ορθόδοξο Δεν έχει κανένα πρόβλημα Πηγαίνουμε από το καλό Στο καλύτερο Κανένας βουλευτής του λαός Δεν πρόκειται να πάει Στη νέα δημοκρατία Πάρτε το ήδη συγχωνέψατο Κανένας Την άλλη εβδομάδα σκοπεύω να κάνω και εγώ μια επιστολή στον πρόεδρο του Βουλίου των Ελλήνων. Θα δώσω λοιπόν το αυτοκίνητό μου στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη για να μπορεί να κάνει το άξιο κοινοβουλευτικό του έργο όσο καλύτερα μπορεί αυτός ο σπουδαίος κοινοβουλευτικό άνδρας ο οποίος πρέπει να έχει όλα τα εφόδια για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Καλοκαιράκι έρχεται αγόρι μου Σακίρα θα βάλει για χαλή εντάξει Ποιο της Σακίρα θες Βάλε το τέτοιο ρε το του μουντιάλ Το γουάκα γουάκα έτσι να κεφάρουμε. <Τι>